Στοίχη 23 28. Ευχαί και παραγγελίε. 23. Ήθε δε αυτός ο Θεός, από τον οποίον πηγάζει η πραγματική ειρήνη, να σας αγιάσει ολόκληρος Και ολόκληρος ο νους σας και η ψυχή και το σώμα σας ήθε να διαφυλαχθούν άμεμπτα κατά την παρουσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. 24. Έχω πεποίθηση δε ότι Αυτός θα σας διαφυλάξει αμέμπτους κατά τη Δευτέραν παρουσία, διότι είναι άξιος πάσης εμπιστοσύνης Αυτός που σας προσκαλεί για να σα σώσει, ο οποίος και θα πραγματοποιήσει ό,τι σας ευχήθην. 25. Αδελφοί, προσεύχεστε υπέρ ημών. 26. Ασπαστείτε όλους τους αδελφούς με φίλημα Άγιων. 27. Σας εξορκίζω εις τον Κύριον να αναγνωστεί η επιστολή εις όλου τους Αγίους Αδελφούς. 28. Ήθε η χάρις του Κυρίου μας Ιησού Χριστού να είναι μαζί σας. Αμήν. Τέλος της πρώτης προς Θεσσαλονικής επιστολής, σελίδα 824.